Εγώ, χρόνο, εγώ βλέπω συνεχώ ότι... λουκέτα στα μαγαζιά. Ναι, εγώ βλέπω. Συνεχώς. Μα κοιτάξτε, σε όλε τι χώρε υπά... υπάρχουν λουκέτα και ανοίγουν και κλείνουν επιχειρήσει. Αυτό είναι. Ανοίγουν και κλείνουν οι επιχειρήσει. Και θα καταργήσουμε και του νόμου. Γιατί ανοίγουν οι επιχειρήσει. <ΣΣ1> ό,τι ε... ανοίγει, κλείνει. Ανοίγει μια πόρτα, δεν την κλείνει. Ναι, ναι, αυτό ακριβώ. Άρα. Εδώ η ερώτηση και η διαπίστωση του Τσακαλώτου είναι από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη στον Αντένα στο Δελτίο, στον Νίκο Χατζη υποδηλώνει ότι. Ανοίγουν και κλείνουν και τα λοιπά. Ε, τώρα, αν έχει την ατυχία να είσαι στους εργαζόμενου που έχει κλείσει η επιχείρηση, ακού τον Υπουργό και του λέει: Εντάξει, δεν έγκυται τίποτα. Συμβαίνει Έκλεισε το. αυτό, θα ανοίξει κάτι άλλο. Σιγά, πώ κάνετε. Το ίδιο δεν λέγανε και όταν ανοίγαν και κλείνανε επιχειρήσει επί Νέα Δημοκρατία. Εγώ το ίδιο θυμάμαι. Δεν λέγανε το ίδιο. Όχι. Λέγανε θα έρθουμε εμεί για να μην κλείνουν επιχειρήσει, για να ανοίγουν μόνο. Περίμενε. Κλείνουν οι επιχειρήσει των προηγούμενων. Ah. Τα δικά του παιδιά. Ah, όχι πάει. οι δικέ μα. Για, το... το... για τον ιδιωτικό τομέα μιλάμε. Τον ιδιωτικό λέω και εγώ ρε παιδί μου, οι δικοί του επιχειρηματίε. Ήταν ωραίο τσακαλό του χθε γιατί καταρχήν μιλούσε πάντα για την εικόνα. Μην να ξαναδείτε όλη την εικόνα. Αυτό δεν είναι η εικόνα. Η εικόνα τη εικόνα. Το έκλεισε, την έκλεισε τη λέξη όσε φορέ μπορούσε. Την έκλεινε. Την έκλεισε, άοριστο. Mm. Όχι παρατατικό. Ναι, να. Μάλιστα. Μαζί με την πόρτα. Έκλεισε με την. Ε... Έκλεισε και τη λέξη. Και ό,τι του έλεγε ο Χατζηνικολάου δεν είναι έτσι. Δεν είναι, είναι. Υπάρχουν και. υπάρχει και η καλή πλευρά σε όλα αυτά που γίνονται. Ήταν μια αγωνιώδη προσπάθεια να αποδείξει αυτό ακριβώς το πράγμα. Αγωνιώδη. Συ... Τι, τι είπα. Τι είπα. Ήταν τί μια τί αγωνιώδη προσπάθεια. Α, ναι, ονομαστική. ονομαστική. Προσπά... Ωραία, λοιπόν. Τι σημαίνει, είχαμε ερπείς. Τι λέει ο Μάριος μα έχουμε μπλέξει τώρα, δηλαδή. αλλά μα ακούει ο κόσμο. Ωραία, επειδή μα και έξυπνος τι σημαίνει εμεί. Είμαι αλλά στο δεν μπορώ να τα Παγίδα, το υποδιέστερο, πώ γράφεται. Μα, μπα αυτό είπα Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. που τη τι λέει Σε λίγο θα μα πει ότι καρέκλα λέγεται και καρέγκλα. Σε έχω ικανό να κάνεις λέγεται. τέτοια Α, μπράβο, <laughs> Λοιπόν τσακαλώτος που μας ενώνει Μας οδηγεί για τα λουκέτα Το γάλα και το ψωμί Μα κοιτάξτε σε όλες τις χώρες υπά, υπάρχουν ε, λουκέτα και ανοίγουν και κλείνουν επιχειρήσει. Εδώ τους τελευταίους έ, έξι μήνες ο δείκτης μάρκετ που λέει θα έχετε περισσότερες ε, αγορές ή λιγότερες λένε ότι θα έχετε περισσότερος Έχει αύξηση στο τεμέα της ε, μεταποίησης και τη βιομηχανία. Τώρα θα σας διακόψω Τα, τα, τα Εδώ ίδινε. διάβαζα πριν από λίγες μέρες στοιχεία για το πώ μειώθηκε η αγοραστική ε, δύναμη των πολιτών Και για το πώ πέφτουν οι πωλήσει ακόμα και σε είδη όπω το ψωμί και το γάλα. Θα σα στείλω. Το αύριο, ψωμί και το γάλα. Θα στείλω... Οι πωλήσει πέφτουν μόνο σε περίοδο πολέμου. Σας... Και εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Συγγνώμη. Επειδή δεν είναι η εικόνα. εικόνα. Δεν Δεν είναι αυτή η συνολική εικόνα. Δεν έχουν η εικόνα πέσει δη... οι πωλήσει στο ψωμί και στο γάλα. Αυτό δεν το ξέρω. Στο σας το, το λέω στοιχείο. με βεβαιότητα. Μπορεί να έχουν πέσει. Αλλά δεν είναι αυτή η συνολική εικόνα τη ελληνική οικονομία. Εμεί. Δεν είναι αυτή η εικόνα τη συνολική οικονομία. Έχουν πέσει οι τιμέ του ψωμί και το γάλα, όχι. Έχουν πέσει, δεύτερη ερώτηση. Μπορεί και να έχουν πέσει, αλλά δεν το ξέρω. Στο, έχουμε ακούσει ψωμί, ψωμί πολυτελεία. Όχι, δεν έχουμε. Ποιο, με, ποιο με, το χωριάτικο, πού? Έχει δίκιο, Νικολάτα. Άστελε ο Χατσνηκολάου, το <laughs> το βγάλει τον Νίκο τηλεφωνική. Για ποια? Τι είπε, θα του στείλει. Α, ναι, τα άρθρα, δε δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, να αποσκομίσει ο κ. Χατσνηκολάου, γιατί τα κάνει και τα κρύβει. Ότι φτιάει τα στοιχεία του ξεκαλότο. Τα στοιχεία του ξεκαλότο για το ψωμί και το γάλα. Που βγαίνουν όλοι αυτοί εκεί και κοιτάνε τη μεγάλη εικόνα και κάποιου δείκτε. Και με αυτού του δείκτε χαράζουν πολιτικοί και από κάτω σφάζονται όλοι για το ψωμί και το γάλα. παρόλα όλα αυτά είναι ικανοποιημένο ο τσακαλό και ο κάθε τσακαλό του και ο προηγούμενο τσακαλό του τα ίδια έλεγε. Ναι. Ότι οι δείκτε πάνε καλά και δεν είναι αυτή η εικόνα. Αλλά πριν ήταν χειρότερα όμως τα πράγματα. Οπότε σου λέ, άρα, τι τι λέει, άρα ή θα πει τα χειρότερα. Ποιο το τα τα πράγματα. Αν ήταν οι άλλη, θα ήταν χειρότερα. Δεν θα έχει ψωμί να φά. Ποιο λέει ότι χειρότερα πριν τα, τα πράγματα και τα γάλατα. Αυτό, είναι το... Αυτό προκύπτει. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προηγούμενα. Ωραία λογική. Ωραία, που δεν την έχει μόνο εσύ. Δεν θέλετε εμά, θέλετε του άλλου. εκατομμύρια με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Και Σκέφτοτε, μια χαρά σκεφτόμαστε. Μετά ψάχνουμε, ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Όχι, θα χορεύουμε Ζεμπέκα στα φεστιβάλ. <laughs> Άλλο. Έχει άλλα τσι παρεσθήνια. Το είχαμε πει. αυτό <laughs> το φεστιβάλ, χορεύουμε Ζεμπέκκα. Τι είναι. Ε, τι ε, να χορέψουμε. Ωραία, τι χορό θες να χορέψουμε λόγο δεν που πρέπει το δεν θα κανένα Ο Κουρουπλής το ο κουνάει λίγο. <laughs> το... Ναι. Την πενιά του την έχει. Την πενιά του την έχει. Την νιώθει, ναι, πούμε. Ναι. Την ναι. νιώθει όντως. όντως ναι. Να κάνει και τα άλλα όπως πρέπει ο Κουρουπλής. Καλά θα ήταν τα πράγματα. Αλλά τους υπουργούς του έχουμε για να υπάρχουν και να γεμίζουν καρέκλε στα πάνελ. Όχι να κάνουν αυτά που πρέπει. Παρόλα το ζεμπέικο του Κουρουπλή πόσο πασόκ ήταν. Καλά, δηλαδή, εντάξει, τι θα ήταν. Δεν ήταν ένα σεμνό, ένα αριστερό ζεμπέκιο, Εδώ ήταν ένα της κάτι, ένα Βασίλη, τέτοιο, Πασόκ, το κα, Φουλ, καλά και της Καταρχήν, έτσι όπω ο συγκεκριμένο το Και ζεμπέκιο, από κάτω ναι. ήταν το ζεμπέκι και τη Αυτό το τραγούδι ναι, ναι, ναι. πόσο το έχουν Ήτανε, ταλαιπωρήσει πόσο πόσο ναι, Το Λοίζο, πόσο τον έχουν ταλαιπωρήσει Από το καλημέρα ήλια, το με το που την ανάγκη Και αυτοί, όλοι αυτοί που χορεύουν αυτά τα ζευμπέκικα έτσι εκπέμπουν μια ξυπασιά. Ενώ ήταν ένα χορό που εξέπέπεμπε κάποτε μια νέα γενιά. Μια αρχοδιά, ναι, έτσι, ένα ήθος ανδρίλα, Και τώρα βλέπεις όλοι αυτοί. Καλά, α, και οι γυναίκε. χορεύουν. Και από τι γυναίκε, μια βαρβατήλα. Στι γυναίκε, εσύ διαπιστώνει αντρίλα όταν το χορεύουν το ζευμπέκικα. Ναι, σου βγάζει κάτι. Μάλιστα. Ναι. Πιο Περνάμε σε άλλα θέματα. Βεβαίω. Ο <laughs> χερέγγι, ο χθε έλεγε ότι δεν θα βρέξει και έβρεχε. Και έβρεξε. Και όλα τα κινητά ότι τώρα δεν βρέχει, αφού βρέχει. <χι> και κοιτάω το κινητόριο, αφού δεν βρέχει. Το μα κοροϊδεύει <χι> και δεν και, και έβρεχε. Ναι. Ναι. Άρα. Και διακόπει η παράσταση Τζαράτσα <χι> Άρα... <χι> <ναι. ναι. χι> <Ταράστα> του Φύπου, η οποία πότε θα ξαναγίνει. <χι> δεν έχουμε τώρα ενημέρωση, νομίζω θα γίνει την Κυριακή. Όσοι ήσασταν εκεί, λοιπόν. Ήρθε εκεί και άρχισε να βρέχει, έφερε η βροχή το σύννεφο και το σύννεφο τη βροχή. Το σύννεφο χαλάζει και δεν πειράζει. Τσακαλώτο. Έχουμε τσακαλώτο. Γιατί. Συγγνώμη, τι να κάνουμε, αυτό μίλησε και όχι μόνο το ψωμί και το γάλα δεν ξέρουμε αν έχουν αυξηθεί οι τιμές ε, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα η συνολική από πού προκύπτει η συνολική εικόνα αν δεν προκύπτει από το ψωμί και το γάλα είναι ένα θέμα τέλος πάντων σαν καλό τους είπε και τα καλά τα νέα Εμείς καταλαβαίνουμε για να πάω στην αρχική σας ερώτηση ότι υπάρχει μια διάθρωση των, των φορολογικών βάρων που δεν είναι σωστή και γι' αυτό μέσα στο μεσοπρόδοσμο έχουμε βάλει 3,5 δις E eh, eh, la Frinzis to 2022 Θα έχουμε ελαφρύνσει, το είπε μέχρι το 2022. Δεν νιώθει μια ελαφρύνση γενικότερα. Όχι τώρα, χέρει. δεν τη νιώθω, αλλά σε τέσσερα χρόνια θα την νιώθω. 5. Σε τέσσερα χρόνια δεν θα υπάρχει για να την νιώσει. Το 2022. Ε, ναι. Πόσοι θα έχουν μείνει για να νιώσουν την ελαφρύνση, Και πόσοι θα έχουν υποστεί oh. ένα βάρο για να νιώσουν κάποιοι κάποτε την ελαφρύνση. Τι μα αρέσει αυτό. Αυτά, ότι θα υπάρχουμε. Έτσι. Είπε. Εγώ είμαι διατεθειμένο να περιμένω και θα περιμένω, γιατί δεν μπορώ να περιμένει τώρα. Σήμερα βγήκαμε πριν δύο χρόνια. Ε, αύριο αποτελέσματα. <laughs> Μ, ναι. Το αλλά... έργο είναι τετραετές. Καταρχήν αυτό μα το είχαν πει ότι αύριο θα έχουμε αποτελέσματα. <συμή> θυμάσαι που ο 751 μίστο θα γίνονταν αμέσω. Τα θυμάσαι αυτά. Ο Εύθια θα τον καταργούσαν αμέσω. Αλλά... Τα θυμάσαι αυτά. Ναι, αλλά έχει πει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό και μπράβο του <συμή> <συμή> ότι ήταν ζούσα μια αυταπάτη. Bedeutet, είναι... ideia, άρα αθώοι. Συγγνώμη. Το έχει πει. Ότι είναι κανένα σαλοπαρμένο και νομίζει άλλα, δεν βλέπει τι γίνεται. Να πληρώσουμε τότε. Να πληρώσουμε. Έ παιδιά, αφού άνθρωπο δεν Αφού το παραδέχθηκε δέκα φόρου μόνο σε μένα. Ξέρει κάτι. Μόνο Και άμα είναι και μάγκα, αλέξη βγει και πε ανακαλώ Όσε παπάνδε. Ανακαλώ πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Σύμβατα όλα. Σαν τα πάνελ. Ναι, πιέζουμε ανακαλύψει. Όλοι πιέζουμε ανακαλύψει. Τέλο. Συγγνώμη κυρία εντάξει. Συγγνώμη κυρία Αμαχαλή. μου που είπατε τον ήπια. Ανακαλέσατε. Τέλο. Ζήτησε ταπεινά ανθρώπινα συγγνώμη. τον Ότι μίλησε σαν άνθρωπο κάποια στιγμή και ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα δεν πάει τώρα Δεν πάει και Νέα Δημοκρατία. Δεν την καταλαβαίνω. Ότι τι κακό έχει ο Σιρήνη. Τουλάχιστον οι είναι του χώρου Άμα είναι αριστεροί. Πιανού. του χώρου μα. <laughs> Ποι, σε ποιο ευρύτα. χώρο είμαστε εμεί. Ε, παιδί. Αυτό. Ποιοι είμαστε εμεί. Αυτόν τον κατάπτυστο. Ποιο... Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς. <laughs> Τώρα. Τίποτα, Πριν όμω νιώθαμε ότι είχαμε κάνει τόσα και τόσου αγώνε κάτω με τον Παναγιώτο Λαφαζάνι. Καφέ πίναμε. Ναι. Ε, πάμε στο Σύνταγμα για καφέ. Τι σχέση έχει. Έπεινε καφέ με τον Λαφαζάνι, εγώ δεν έπεινα. Σου... Στην ίδια πλατεία ετυπώ, δεν έχουμε πει καφέ. Στην ίδια πλατεία, καθόλου. <σφέρω> μου τζώναμε κιόλα. Εντάξει. Άρα έχουμε κοινού αγώνε. Αν είναι αγώνε. Από το Βαρουφάκι, τον Κατρούγκαλο πάνω στο Τελάρο. Ο Χρυσόγονο, τον Χρυσόγονο με τον χρυσό. Τι γίνεται. Παιδιά που πάνε από το κίνημα. Ο Χρυσόγονο το Σ Κίνημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κίνημα είναι. είναι ο Γιώργο. Χάσαμε το χρυσόγωνο. Τώρα κατάλαβα ο χρυσόγωνο. Το κλασικό ερώτημα. Χρειάζει κάτι. Δύο ερωτήματα. Είχαμε το χρυσόγωνο. Ναι. Είχαμε το χρυσόγωνο. <laughs> και το χάσαμε. Ναι. Είναι αισθητή η απουσία του. Ε... Εγώ το νιώθω ήδη. Ήδη. Δεν, ε, τώρα κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με το ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί. Τώρα ενοχλήθηκε. Ωραία. Δεν έχουμε όλοι του ίδιου χρόνου. Επειδή είχε ταραχτεί την πρώτη περίοδο. Όχι, είχα ταραχτεί πριν. Πριν. <laughs> ναι, αλλά γιατί δεν το βλέπουν αυτοί που είναι και πιο εμπειρικοί και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι. Μήπως Α, γιατί έχουμε... δεν έχει τη θέση του ευρωβουλευτή κάποιο και το μισθό Μπορεί Εγώ ας πούμε που δεν το έχω Ναι, μπορεί, αλλά δεν τόλμησες Ο Χρυσόγωνος τόλμησε Δεν είναι τόλμη αυτό ε, ναι. Δεν λέγεται τόλμη, τώρα, άλλο λέμε τόλμη μουτζόν, Εκτός από, από τα ζεμπέκικα έχουμε χαλάσει και τις λέξει, Τις έννοιες των λέξεων Αυτό από τις 15 Γενάρη, 25 Ο... Και, 15. Πριν, και πριν 25. ο Σόιμπλε θα γίνει πρόεδρος τη Βουλής το ξέρεις ε? ε Εκεί στο κοινοβούλιο θα, λέει, θα έχει και τους ακροδεξιού από κάτω ο Άδωνης κλαίει μάνα μου στο μνήμα και εντάξει λέει, όλα αυτά εντάξει. τα καταλαβαίνει ο καθένα. και επειδή ήταν Υπουργό οικονομικών ο Σόιμπλε και τώρα γίνεται πρόεδρος τη Βουλής τι αστείο έκανε χθες ο Τσίπρα στο Τζακαλώτο γιατί έχουν και χιούμορ με στο Μαξίμου τι είναι? Πήρε πριν από δύο ώρες ο Πρωθυπουργός και μου πρότεινε να πάω στη, στην Προεδρία της Φουλής, για αφού έφυγε ο κύριο Σόιμπλου να φύγω και εγώ. Εσείς, και... Τέτοια, εσείς τέτοια αστεία μην τα κάνετε, Και κατά καιρούς έχουν γραφτεί διάφορα. Μου είπε αστεύοντας το είπα, αυτό το έκανε πραγματικά αυτό το αστείο ο, ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεραθήκανε στα γέλια στο Μαξί μου Σηκώ τη φτιάξανε φρε, Ρε, Ρε, Βρε αν όρεξη Άμα πάνε όλα καλά στη χώρα oh, Και αρχίζουν oh. τα αστεία τέτοιου τύπου Ξέρεις ότι θα, θα κάνω τώρα κασκαρίκα Θα είπε ο τον Καρανίκα είχα, Θα κάνω κασκαρίκα στον ευκλίδι το παίρνει και του λέει ευκλή... Θα το έχεις πριν εκεί με φλαμπουράρι Φαλά. Θα πιάνα, θα γελούσαν από πριν στην προετοιμασία, θα κρατιώτουσαν να μην γελάσουν και μετά. Θα το είπε αυτό το πετυχημένο, φαντάζομαι και με τον Τσίπρα, έτσι όπω ξέρω ο Τσίπρα, να τα λέει όλα αυτά. Και ξάφνου, κορατό. Γέλια, γέλια Α, εκεί που δεν πήγαινε η ατμόσφαιρα. Να σου πω τώρα που θα έχει περισσότερο χρόνο που βγαίνουμε από το μνημόνιο. Ναι. Ε, και εντάξει, θα είναι μια κανονικότητα δηλαδή. να κάνει και ένα stand-up comedy. Ναι. Ναι. Να κάνει, ή yeah. κανάλια ανοίγουν, να κάνει μια σαντηρική εκπομπή στην τηλεόραση. Σωστό και αυτό. Γιατί να μα τα δίνει η τσάμπα. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Α πούμε. Εμείς που θα θα μα δίνει και τσάμπα. Ναι, θα εμείς θα κάνουμε θα... Θα ναι, ναι. Ας... Άμα αυξηθούν οι σατυρικέ εκπομπέ, δεν είναι και... Όχι, το καλύτερο δεν είναι. Έχει όρεξη. Άρα, παιδιά μου, ότι αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Εγώ θα το βλέπα. Ναι. Έχει την... του κωμικού την φλέβα. Της την στόφα. έχει, έχει στοφακομικά. Ναι, την έχει. την έχει. Φαίνεται από όλα αυτά έτσι όπω κινείται. Α το κάνει και δουλειά. Ναι. Άμα έρθει ο κούλη τα πράγματα, αν όποτε, όταν κτλ. Μπορεί μετά ω δεύτερη εναλλακτική. Ο κούλη είναι ο πιο ωραίο για βοβό. Ο Κούρι είναι του Βοβού κανονικά. <laughs> δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο, εννοώ, όχι φοβό τώρα. <laughs> τίποτα άλλο. <laughs> τα όχι, Δεν εννοώ τέτοια. Άλλωστε και για τη Νέα Δημοκρατία τα λέμε. Που Μα, να λεπτά, Μα που δεν έχουν... σου πάει η νέα Δημοκρατία και διαπλεκεί. Ναι, δεν εννοούσα. Άκου κινηματογράφο. Που αν, αν δεν υπήρχαν πέντε επιχειρηματίε σε τον τόπο, η νέα Δημοκρατία θα έκλεινε. Λουκέτο θα βάζε. Δεν έχει νόημα να υπάρχει. υπάρχει. Ό,τι Βουλή το να επιχειρηματίε. Μπορεί και 7, συγγνώμη, αν κάνουμε οποι, λάθος Οι οποίοι είναι και κουμπάρι προσωπική φίλη Εντάξει Και, εντάξει, είμα... ε, καλά, ε, και συναναστρέφεσαι Εσύ με, ποιον έχεις κάνει κουμπάρο Κάποιον από τη δουλειά δεν κάνεις κουμπάρο όταν όλοι εγώ, μαζί κάποιος, Ναι, σωστά, από τη δουλειά Γιατί ποιο θα κάνω το ξένο σωστό. Κουμπάρο ναι, πάνω ναι, να κάνεις, ,τι, σωστό, σωστό. Τι είναι αυτά, όλα υπερβολικά τα βρίσκει. ναι, ναι, ναι. Στη Νέα Δημοκρατία. Στην Νέα Δημοκρατία ναι, ναι, Δημοκρατία. Κλείνουμε και εγώ, λίγο τα βλέπω κάπου. Καλό γρίτσα ήταν κουμπάρο με τον Καμπέρνο και τον άλλον. Αυτό είναι ναι. Ανέλη, είναι άλλο. Είναι... Όχι, ήταν και, είναι... και με ένα Συριζέο, και... ο Κουμπάκι το Σπίρκο. Αν και το ήταν... Σπίρκο. Πασόκ. Όλη αυτή η ΣΥΡΙΖΑ όμω. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Πώ θα το πούμε, Κάποτε ήταν κάτι, Λέμψα. τώρα είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μα εκφράζει ότι και αν ήμασταν κάποτε. Τώρα όλοι αυτοί δεν χωράνεται στο τακούνι μα. Να του πατήσουμε. Και είστε, εσείς, δεν κατάλαβα η λίγο. Α, πώς <laughs> <στέκεται> <laughs> η Τζούλη. Πώ είστε, αυτή. Η σύζυγο Η σύζυγο Καμέρι με, με το γιο που στέλνει γραβάτες με τσουτσούνε. Όχι μόνο αυτό κάνει και άλλο. γιος. διαχειρίζεται το τέτοιο και θέλει και μπάρμπι. Αυτό είπα. Είπε για τα παιδιά, δεν είπε για το παιδί. Ε, τώρα, αυτά, τώρα. Όχι, είπε για τα παιδιά. Το είπε παιδιά, παιδιά. Δεν έχει ε, Δεν τώρα παιδιά. Ωραία. ναι. ομοφοβικό. Το λέμε. Ακόμα με ε, την μπάρμπι, δεν ε, είναι. Παλιά τι λέγανε, έχω ένα αγόρι και ένα παιδί. Ναι. Τα θα... κάρπα Όχι, ρε, ένα κορίτσι και ένα παιδί. <laughs> το παιδί και το αγόρι ήταν. Νομίζω. Το κορίτσι Όχι. και το παιδί Τέλο πάντων. Το παιδί και το δελφίνι σίγουρα. Α ξέρω... συμφωνήσουμε σε αυτό το, το σύντροφο. Το... Αφού διχαζόμαστε για τα άλλα, Το άλλο και το δελφίνι ξέρω εγώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επειδή ξεφεύγει, θα μα έρθουν επιχειρήσει να ξέρει από την Τουρκία. Αλλά εγώ σας ανέφερα ελά... συγκεκριμένα παραδείγματα Θα τα πληθήσουμε αυτά αλλά να... Επίσης, να μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα επειδή... να τη ναι, μεγάλη Αλλά εικόνα, η στη μεγάλη η... εικόνα είναι και το εργοστάσιο του παγωτού που έκλεισε η Νεστλέ Μα, Στη θα μεγάλη θα εικόνα πάτε... είναι και η πέψη που πήγε στην Αλβανία Όλα αυτά είναι και στη μεγάλη εικόνα Και μιλάω για κολοσσούς Τουρκικές επιχειρήσεις που σκέφτονται να έρθουν από την Τουρκία να έρθουν εδώ Αυτό πάντα θα γίνεται Έχουμε ρεύμα Τούρκων επιχειρηματιών Έρχονται εδώ στην Ελλάδα Πάντα θα γίνεται αυτό έχει κλείσει, Έκλεισε το παγωτό 100 άνθρωποι άνεργοι Και ακούνε τώρα τον Υπουργό και λέει δεν πειράζει Κλείσατε εσεί, αλλά θα έρθουν κάποιοι άλλοι Τούρκοι Όχι παγωτό Όχι θα προσληφθείτε εσεί εκεί, αλλά θα έρθουν κάποιοι άλλοι όμω Τούρκοι. Φτάσαμε. Χειμώνα μπαίνει. Πρώτον, να έρθει μια βιομηχανία με τσάγια. Φτάσαμε στο επιχείρημα ότι ε, εντάξει και το παγωτό κλείνει το ολεμό, δεν κακριώνει. Α πούμε, δεν έχει ρυθμό ακόμα. Τι είναι το παγωτό για δύο μήνε, α πούμε. Άστα με τη ζάχαρη και τα λοιπά. Καλά έκανε και. Να σου πω, καλά έκανε και. Επίση. Όχι, καλά έκανε και. Δείτε πετρετζίκι, α πούμε. Με δύο κινήσει κάνει παγωτό. Δηλαδή να μα τα τρώνει η εταιρεία. Να τριάξει τη βιομηχανία. Όχι να κλείσει. Καλά έκανε. Είναι εφ, εφή κίνηση Είναι τώρα συγγνώμη oh, κιόλας Έχει η γης επιχειρηματικότητα ε, Ένα, δύο είπε, είπε, Ή δεν το έχει πει ακόμα ότι θα, θα τι απορροφήσουμε όλες αυτές που θα γίνει πανικός από τι επιχειρήσεις Και δεν θα είναι παραπάνω πόσες μπορούμε να απορροφήσουμε ε, Τώρα μια που το λες ναι. Μια να που βάλουμε. τα αναφέραμε Ναι βάλε αυτό που λέει τσακαλώτος πρόβλημα Οι επενδύσεις Και άκου να δεις αυτό που πες εσύ τώρα έτσι όπω, το έπες, Πώς το είπε ο υπουργό. Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε συγκεκριμένες ε, ε, επιχειρήσεις, επενδύσεις, θα συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η, το πρόβλημα που θα έχει η Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια, ότι θα υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις από ό,τι θα, θα μπορούμε να αποχροφήσουμε. Κατάλαβες. Ίδιο το Δεν φτάνουνε. Τι δέτε, θα τις διώξουμε. Τι παιδιά θα να κάνουμε. γίνει τουλάχιστον μια από να μην είναι στην Αθήνα όλες. Μα τι θα έρθουν όλοι οι επενδύσεις, δεν μπορούμε θα... πως στη Βαρκελόνη γιώχνουν τους τουρίστες ναι, ναι, και δε, πάνε δε, στην ναι. παραλία και τους λένε φύγετε εμείς εδώ θα έρχεται ο άλλο να επενδύσει να δώσει θέσεις Καλά, δουλειάς πάμε που στην παρα... σημαίνει φύγετε γιατί αλλιώς αλάχαγ μπαρ. <laughs> όχι δεν αυτό. είναι αυτό. Α. Που σημαίνει εδώ δηλαδή Όταν δεν θα θέλουμε επενδύσει, πάνε να πει ότι το 20% τόσο ανέργων θα έχει απορροφηθεί. Έχουμε 0% ανεργία στα επόμενα δύο χρόνια. λεφτά, αυτά, συμφωνώ με τον Τζακαλώτο, και θα έρχεται κάποιο επενδυτή και θα του λέει: Όχι, δεν σε θέλουμε, σε να Και τι θα του κάνουμε όλοι, να του πάρετε σπίτια σα. Τι θα του κάνουμε του επενδυτέ. Εκτό επενδυτέ, όλοι εδώ θα έρθουν. Δηλαδή και μετανάστε. Όχι, όχι. Και να, πάνε να πάνε στη Γερμανία. Να πάνε στην Γερμανία οι επενδυτέ. Να πάνε στη Γερμανία οι επενδυτέ. Θέλουμε άλλε επενδύσει. Αρκετά με αυτέ που Ο, έχουμε. Αυτή έχουν χαρτιά. Θα είναι Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Θα έχουν τι φοροειλαφρήσει που πρέπει να με βάρκα. Έχουν, με, βάρκα, με, βάρκα φεύγουν με, καράβια με βάρκα φεύγουν όλοι αυτοί. Θα έχουν τι φοροειλαφρήσει που πρέπει για να επενδύσει, Γιατί το υγιεί είναι επιχειρήμα. Προφανώ. Επενδυτή τι είναι επενδυτή. Αυτό που έρχεται, του κάνει τεμενάδες του τρώνε τα χαλιά, περνάει κάτι τροπολογίε κάτω από το τραπέζι. Να... Ναι, πληρώνει όσο πληρώνει κάτι ψίχουλα στου από κάτω. κάθε κάνει μια αρπαχτή 5 χρόνια και φεύγει μετά. Αυτό είναι η υγιή και... επιχειρηματικότητα. Φέ, τι άλλο φέ, είναι η υγιή επιχειρηματικότητα. Φέ, Πολύ έκανε και στο μυαλό να τα κάνει αυτά. Δεν Όχι. το έχω. Όχι. Και... Και γι' αυτό δεν είμαι τσακαλόντο και τσίπρα. Να το πούμε κι αυτό. Και επειδή επενδυτή. Όμω, αν υπάρχει μια συμφόρηση επενδύσεων στα σύνορα τη χώρα. και είναι. Είναι κόσμο που περιμένει να έρθει. Στην ουρά. Είναι λογικό, στην ουρά. Δεν είναι λογικό τους. αυτό να, να προβλέπετε έστω και με νόμο ότι. Αυτό που λέω ότι με πέντε χρόνια φεύγουν για να έρθει ο επόμενο. Ναι. Πώ θα γίνεται ένα rotation κάπου να okay, κοιλείται η ουρά. Θα κάνουμε προτάσει γιατί εμεί εδώ κάνουμε προτάσει. Δεν λέμε δε δε, έτσι. Oh. Αλλάξτε το, κάντε και αυτά oh. Με, oh. Πρόταση. με πρόταση. Λοιπόν, να έρθει ο επενδυτή. Στο φεύγει ο επόμενο. Αφού έχουμε. Μια που είμαστε στι επενδύσει, πάμε με, τα, με την ευκαιρία που έχει δημιουργηθεί στη χώρα και χτε και σήμερα και αύριο στι πρώτε διευθύνσει. Είναι από αυτό εδώ το βήμα που θέλω για άλλη μια φορά να την ευκαιρία και να απευθυνθώ στην διεθνή επενδυτική κοινότητα. Και να τους καλέσω να έρθουν στην Ελλάδα. Να μην χάσουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Καλό τον κόσμο της αγοράς από τώρα. Ετοιμαστείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλα. <γυλίδε> Φέρτε κεφάλα. Φέρτε δουλειές, τεχνογνωσία στη χώρα μας. Να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας. Να επενδύσουν και να τη μεγάλη προσπάθειά μας. Και να έρθουν τώρα. Και να έρθουν τώρα. Kenneth Antora. Tora, tora, tora. O Parigoria. Dino Maszeri Soluz. Καθώ τον πήγο με στο χώμα, γίνεται φω, γίνεται νου. Ελληνοφρένεια. Είναι κάποια σήματα που θέλουμε εδώ καιρό να φτιάξουμε. Αλλά τα δοκιμάζουμε στον αέρα και δεν τα έχουμε φτιάξει. Εδώ ο Κώστας Βάρναλη από τον οδηγητή, που δεν δίνει λέξει ούτε παρηγόρια. Δίνει μαχαίρι σ όλου του. Τι ωραία είναι καταληξία. Τον στο χώμα και γίνεται φω, γίνεται και νους. Το μαχαίρι. Όλα αυτά από το Βάρναλη, βέβαια. Όχι ακριβώ. Γίνεται νου. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Οι, οι, οι ποιητέ μα είναι όλοι πολύ ωραίοι. Ε, αναγνωστάκη, σελίτς, να διαβάζουν Ρίτσο Ρίτσος φοβερός και καλύτερο στην απαγγελία ε, Οι υπόλοιποι ναι ε, Αντανακλούν αυτό που ήταν Εδώ ήταν ένα από τα σήματα ναι, Το λανσάρουμε σιγά σιγά Και ο από κάτω μουσική Το λες και τα σοβαρά Αλλά έχουμε και άλλα σήματα που θα λανσάρουμε επίσης εσύ και εγώ τι ο <laughs> και αυτό είναι σήμα <laughs> ελληνοφρένια <laughs> θα ακούγεται <laughs> ποιο από τα δύο εκφράζει περισσότερους Εντάξει, θα ήθελα το ένα όχι τι θα ήθελε το δεύτερο εκφράζει περισσότερους το βήτα, θα έχουμε και αυτά και αυτά Θα ναι, απλά, ναι, ναι. Θα, απλά θα πέφτει η λέξη ελληνοφρένεια μετά από όλα Ανάμεσα, αυτά ναι, ναι, και κάνουμε το σφιγμό του κόσμου αυτό που θέλει να αγωνιστεί και δεν θέλει λέξεις και παρηγόρια αλλά ένα μαχαίρι για να γίνει φως και νους. και το άλλο που, που λέει πολύ ωραία ο Τσάκονας συμπυκνώνει σε μια φράση κορυφαία ζητήματα του σύγχρονου ελληνισμού τη βάση των προβλημάτων ναι. νομίζω Okay. πάνω στο, στην οποία χτίζεται το επικοδόμημα των κοινωνικών και άλλων σχέσεων Καλό ατομικών. Και να υπάρχουν δύο και να υπάρχουν επιλογέ, α πούμε, διαλύσει. Okay, Όχι, 22 έρχεται δεν κατάλαβε. Δεν έλεγε ο καθένα, ναι. Σαν σήμερα το 64, 28, 28 Σεπτεμβρίου, θυμίζουμε ότι 27 Σεπτεμβρίου του 41, 27 Σεπτεμβρίου του 41 ιδρύθηκε το αίμα. Τα είπαμε είπα, είπα ναι, ναι, ναι. Σαν σήμερα λοιπόν όμω το 64, επικαιρευεί ο Παπαναδέρα του Γέρου τη Δημοκρατία. Τον θυμάστε, το γέρο τη Δημοκρατία. Ενδιακό όλοι μα. Γιατί έχει... ήταν και όποιο το έχει στον τίτλο, αυτό επέτρεψε τη Δημοκρατία. Έγινε μια απόπειρα σε ανοιχτό χώρο να εορταστεί η του ΕΑΜ και απαγορεύτηκε από την κυβέρνηση εκεί του της Δημοκρατίας, κέντρου τη Δημοκρατία. Και μάλιστα ο γέρο τη Δημοκρατία το χαρακτήρισε, χαρακτήρισε όλη αυτή την προσπάθεια να τιμηθεί το ΕΑΜ. Να θυμηθούμε τι έγινε το ΕΑΜ πριν 20 τόσα χρόνια. Ε, πρόκληση προ το έθνο. Ο γέρος της δημοκρατίας, βρε το όλες, γέρο τη δημοκρατία. Βρετογέρο. το βρε τη δημοκρατία. Εντάξει, όμως. μα ήταν πρόκληση όμω. Μα ήταν γέρο δημοκρατία. Εσύ όμω το ήτανε... λε τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι οι αντικειμενικέ συνθήκε ή τότε οι αντικειμενικέ συνθήκε. Είναι οι Μήπω ήταν πρόκληση είναι να πρόκληση... εξετάσουμε. Τι λέει το μακελιό τη εποχή. Είναι πρόκληση να θυμάσαι πώ αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και πως το κατακτητή. Είναι πρόκληση να σωρατό. θυμάσαι. Σωστό. Είναι πρόκληση να μαθαίνει από Με, την ιστορία. Ε, Όλα αυτά είναι πρόκληση και γέρο τη δημοκρατία. Γέρο ήταν ο άνθρωπο. Γέρο τη δημοκρατία. Γι' αυτό ήρθε μετά ο νέο του σοσιαλισμού. Ο, ο, γιος. ο γιος του. Και μετά ήρθε ο γονό του σοσιαλισμού. <laughs> και έβαλε την Μετά ο κοντό του εξυγχρονισμού. <laughs> όχι, όχι. Στην οικογένεια να μην πα παντρεύει. Και μόνο η οικογένεια είναι αρκετή, έχει κυβερνήσει πεντά άνθρωποι. Αν είναι αρκετή, τι έχει γεννήσει είναι μετά. Αποδελέπονται οι παπαντρεύοι οι υπόλοιποι γιατί κατά μία έννοια και ο Μητσοτάκη είναι γέννημα και του, γε, του γέρου της του Δημοκρατίας γέρουνα, εκεί υπήρχε και αυτός όλα αυτά τα, τα πάρα Μητσοτάκια πολύ ωραία όλα. μαθαίνω πληροφορούμε και είμαι περίεργος mm, να τη δω και θα τη ότι ο παντελής Βούλγαρης βγάζει καινούργια ταινία έχω μάθει, πατάει πολύ καλά ιστορικά έχω μάθει η ταινία λέγεται γενικώς. νομίζω το τελευταίο σημείωμα αυτός είναι ο τίτλος ναι, έτσι λέγεται. και είναι η ιστορία των 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή και τα σημειώματα που πετούσαν στον δρόμο για την εκτέλεση τα πετούσαν στον δρόμο έτσι ναι, ναι, ναι. με το σκεπτικό ναι. ότι κάποιο θα το βρει Ακούω και, και θα το διαβάσει και θα να πάει ναι, ναι, σε έναν δικό μου άνθρωπο ναι, ναι, ναι. κάτι τέτοιο ναι, Αυτό που και οποία συνήθως. υπάρχουν κάποια από αυτά ιστορικά υπάρχουν ακόμα και μπορούν ναι, να Ε, πρωτομαγιά του 1944, ως αντεκδίκηση οι Γερμανοί για μια ανατίναξη που είχε γίνει στους Μολάους εκεί και είχε σκοτωθεί είχαν σκοτωθεί κάποιοι Γερμανοί, αποφασίζουν οι Γερμανοί να εκτελέσουν 200 κομμουνιστές. Αυτό όπως μαθαίνουμε... Δεν ξέρω είναι κομμουνιστές. Ε, το, Συν όλοι. ότι παίρνουν 200 Έλληνες. 200 Έλληνες πατριώτες αγωνιστές. Αγωνιστές. αγωνιστές. Έλληνες πατριώτες αγωνιστές. Αυτό... Το δεν, κάποια απαράταξη εγκληματική oh, δεν, δεν τους λέει ναι, έτσι όχι that's λέω, that's λέω αλλά έτσι. δεν ξέρω μην περνάμε μη τις έννοιες θέλω το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δει την ταινία όχι. με αυτή την ένσταση το trailer που είδα λέει κάτι έτσι φλού ότι δεν ξέρω αν θα ζούσαν αυτοί 200 στην πορεία τι θα κάνανε στη ζωή τους εκεί όμως σταμάτησε η ζωή τους επειδή ήταν κομμουνιστές Γι' αυτό ήταν με στη φυλακή, γι' αυτό τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Το αίμα αυτών χύθηκε στο συγκεκριμένο ιερό τόπο που. Με την κάθε λίγε. ευκαιρία. Το, ναι. πισοδομεί <χαι> όποιο μπορεί πάνω εκεί. Σκυλεύει. Κυλεύει επίση, όλα αυτά σωστά, αλλά δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να έχει. Πνευματικοί άνθρωποι, διανοούμενοι όπω είναι ο σκηνοθέτη, ο παντελή Βούλγαρη, με προσφορά με όλα αυτά που έχει κάνει, να προσπαθούν <χαι> να, να καταπιαστούν με τέτοια θέματα χωρί να τα βάζουν στην πραγματική του διάσταση και να θέλουν να το κάνουν αγωνιστέ. Τώρα, συγγνώμη. Είναι το κομμουνιστή Ποπ πουλί, πουλάει. Αυτό είναι το θέμα μα. <χαι> συγγνώμη. Βάζει σε μια ταινία τον όρο κομμουνιστή να γίνει τι. Μα αφού αυτό ήταν. Ε, βάλε Έλληνα για τον περισσότερο εγώ. κόσμο, βάλε Πατριώτη, βάλε Γονιένα. Δεν είναι και Έλληνα, δεν είναι. Ο κομμουνιστή την άρθει ένα 4 να μα δει. 5%. Μα... Τι είναι αυτό τώρα, κριτήριο εμπορίου στην ιστορία. Κάνω όποια ταινία θε. Προφανώ θα συζητηθεί, θα πει ο καθένα όπω και η προηγούμενη μετάφραση. Όχι, με όχι αλλά αν δεν γίνεται. Ε, ε, που πα δεν ξεκινάει με κριτήριο εμπορίου. Αν δεν γίνεται, εκ του πονήρου σκέφτε ότι μάλλον με κριτήριο εμπορίου λειτουργήσει. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Γιατί λίγο για να... χτυπάει κάποιε χορδέ πιο μάλλον. Ο κομμουνιστής Ναι αλλά όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά Και επειδή μιλάμε για νεκρούς που πέθαναν για κάποια ιδέα Που είναι ακόμη πιο σοβαρό Από έναν απλό νεκρό Γιατί ακόμη και εκεί υπάρχει διαχωρισμός Θα πω εγώ έτσι λίγο κάπως ε, και, οφείλει... και φτυχώς δεν είχε και μπάλα α πούμε να σκοτωθούν για το ποδόσφαιρο ναι, Προφανώς πούμε, Οφείλει κάποιο με πολύ σεβασμό να καταπιαστεί με όλα αυτά Και να αντιμετωπίζει τα γεγονότα όπως έγιναν Σχόλια πάνω σε αυτά, όλα μπορούν να υποθούν, απόψει με την διαφορά των ετών, των δεκαετιών, αλλά όμω αυτοί ήταν κομμουνιστές. Τέλεια και παύλα. Αυτό δεν μπορεί να το σβήσει κανείς ούτε να το ξαναγράψει κανεί. Όπω και οι άλλοι ήταν δοσύλλογοι, προδότε. Βάζαν την κουκούλα και έκαναν αυτά που έκαναν. Επειδή λοιπόν αυτοί που σκοτώθηκαν εκεί ήταν κομμουνιστέ, κανονικοί, να πάμε λίγο στην εικόνα, αν και είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί κανεί, αλλά μα βοηθάνε τα τραγούδια. Ten pelo na mudecete, ten pelo na mudecete ta macia. Ten pelo na mudecete, ten pelo na mudecete ta macia. Tonillo Jo panatyli Έλληνα τα κάνετε τα σπίτια μου, κομμάτια θε. Σι και όχι εγώ. Ελευθέριος, Αναστασία Παναγιώτης, Ανδρέας και Γιώργιος, Ανδρέας και Πέτρος, Αντρώνης Πέτρος, Ανουσάς Ιωάννης, Αντωνέλης Ιωάννης, Αποστολή Αθανάσιος, Αποστολής Στάθης, τη Τάσο, Βαγγελάς Απόστολος, Λασόπουλος Βλάσης, Βάλτης Πύρος, Βάλτης Πέτρος. Λέμαχος, Βεγκίτη Ζαφύρης, Λαχάκης Κρίστος, Πόκολας Υπόκολος Κωνσταντίνος, Βουδούρης Θέμος, Γκάτσος Αθανάσιος, Γιοργιατόπουλος Πλούταχος, Γεωργιάδος Περικλής, Γιγίνης Ευάγγελος, Γιάννα Κουρέας Δημήτριος, Γιάννα Ριστέφανος, Γιάννοφουλος Σπύρος, Γιάνθες Μιχαήλ, Γιόρκας Ευάγγελος, Χρήστης Γιώργιος, Γουτές Γιώργιος, Δαλδογιάννης Σταμάτιος, Δαρδινίτης Χριστόφορος, Δασκαλόπουλος Γιώργιος, Δημητριάδης Δημήτριος. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα, ε, θέλετε να μιλήσουμε Βεβαίως, για, για τις λιανικές πωλήσεις που έχουν αυξηθεί, θέλετε να μιλήσουμε για πόσο έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές, θέλετε να μιλήσουμε πώ έχει πεθεί; οι λιανικές Βεβαίως. Βεβαίως. Βγήκαν βέβαια κάτι στοιχεία που λένε ότι έχει πέσει κατά στα σούπερ μάρκετ, αλλά ποιος δίνει σημασία σε αυτά δεν είναι η εικόνα. Έχουν αυξηθεί οι λιανικές πωλήσει. Όλοι δεν αγοράζουμε περισσότερα πράγματα. Ε, ρούχα, ε, παπούτσια, χαμό στι δουντουλάπε. Σούπερ μάρκετ, άμα πα, 500 ευρώ έτσι. Δυο καρότσια. Να τα καρότσια. Ε, τα εγώ, καρότσια. Εγώ, εγώ αφήνω και τα κέρματα εκεί μέσα που, για το καρότσι και γιατί βάζω. Για την Και βάζω δύο ευρώ. Και το αφήνω έτσι να υπάρχει μέσα εκεί. Καβάτζα, κάβα. Εγώ τσακαλότο το λεξικό. Παίρνω και το καρότσι στη γειτονιά μου και αφήνω το δύο ευρώ. Όποιο το βρει. Και εσύ αυτό παίρνει τα καρότσια και γεμίζει όλη αυτήν την εγγύηση. γεμίζει <laughs> Με καρότσια <laughs> και τα παρατάνω <laughs> που να είναι. Το, το καρότσια δεν πάει μέχρι το σπίτι. Πάει μέχρι τα μάξι. Εμεί προτιμούμε, προτιμούμε τα σούπερ μάρκετ που δεν έχουν να βάλει κέρμα στο καρότσι. Υπάρχουν τέτοια. Ναι, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή. Μια μάρκα, μια εταιρεία. Δεν έχουν κέρμα. Καλά, και το άλλο το παίρνει πίσω. Συγγνώμη, να ψάχνω κάθε τι αν δεν έχουν να στο ταμείο να κάνω χρόνο να κάνω ψηλά. Μάλιστα, ε, είναι, και θέμα είναι και αυτό ένα κριτήριο Είναι στη λιανική πώληση Στη αυτό, δεν κατάλαβα Γιατί ενώ έχουμε λύσει το βασικό θέμα Ασχολούμαστε τώρα με το κέρμα, ποιος υπερμάρκετ δεν έχει κέρμα <σχ> Λεπτομεριούλες, γιατί έχουμε πολλά λεφτά Το λέω του, γιατί είναι συνολική εικόνα Ναι. Και είπε πριν ο τσακαλό του σε λίγο όπω σε δύο χρόνια δεν θα έχουμε τι να κάνουμε του επενδυτέ που Λέτε, έρχονται. Στο προφίσου, α πούμε, και λογικό. Και λέει Έδωνα ακροατή, την ώρα που χιλιάδε ελληνικέ επιχειρήσει τραπετεύουν την καθήθαντιση Βουλκαρία, η κυβέρνηση του τσακαλώτου, δηλαδή προβλέπει η περληθώρα ξέρουν να περύσουν στην Ελλάδα. Όχι, λέει, δεν είναι ηλήθυ, προφανώ δεν είναι, απλά απεθύνονται σε ηλήθου. Ούτε δεν ό, ναι, να ναι, πω. Σε το δεύτερο αυτό δεν έχω. Προφανώ δεν είναι η λήθη. Να σου πω, τι έκανε Έλληνα επιχειρηματίε στο κάτω Έλα ο ξέννο να πάρουμε και την ξενε παιδίνά τα λεφτά από έξω. Ας πάει, πάει στην Βουλγαρία ο Έλληνας. ο Έλληνας. Είναι φύρα, φύρα ο Έλληνας. Κενό και ναι. στη φύση όπως λένε οι νεοφιλελέτες το κενό καλύπτεται. Έρχεται ο Τούρκος και ο Ξένος και δεν θα έχουμε τι να τους κάνουμε όλους αυτούς. επίσω ο Έλληνας ήταν είναι πάντα μίζερος. Έβγαζε λεφτά. Δεν τα έρχνε πίσω στην, επέ... oh, στην επένδυση oh, ναι, να κάνει ανάβηση, oh, την έχεις ανάπτυξη. Δίκιο αυτό. Έχεις δίκιο Τράβαγε δί. τα λεφτά από το ταμείο. Έβγαζε ξέρω εγώ. 100 ευρώ. Τράβαγε τα 60, τα 70 στο προσωπικό ταμείο, τα 30 για την ανάπτυξη τη εταιρεία. Παρά τα μα. Εννοεί ο ξένος αυτά τα Τραβά σέβεται. Τραβάει και τα 100, ο, ξένος. ο ξένος, Τα σέβεται αυτά. Θα πληρώσει τον εργαζόμενο στην ώρα το θα στην καλούς μισθούς, θα του, θα πάρει καλού μισθού. Θα πληρώσει καλά τον ευρώ. Για επίπεδο ανέργου. Για επίπεδο ανέργου. Ευρώ, ναι, για επίπεδο που ανέργου που είναι καλή μισθή. Ναι. Λοιπόν, ένα πρόβλημα είναι αυτό, γιατί το είπε πρόβλημα του ακαλότου, ότι θα έχουμε υπερπληθώρα επενδύσεων σε δύο χρόνια. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό που θα μα πει τώρα. Πρώτη ερώτηση, δημοσιογράφο. Προβλέπετε πρόβλημα το 17 Δεν προβλέπουμε, όχι μόνο δεν προβλέπουμε, θα έχουμε και υπεραπόδοση και θα υπάρχει πάλι να το μοιράσουμε αυτό. Το πρόβλημα μας δεν είναι ότι δεν θα βρούμε το στόχο το 17 είναι πού να ξοδέψουμε για δεύτερη χρονιά την υπεραπόδοση. Forum εννοεί <laughs> έχουμε δύο προβλήματα. Σύμφωνα με τον Τζακαλώτη έχουμε δύο προβλήματα. Τι θα κάνουμε του επενδυτέ που θα έρθουν τα επόμενα δύο χρόνια και τι θα κάνουμε τα πολλά λεφτά του φόρου. Πού θα μοιραστούν τα λεφτά του. Στα καλά καθούμενα τέτοια προβλήματα. Α κάνει στο κάτω-κάτω ένα μόλ το ελληνικό. Είμαι να να έχουμε να ξοδέψουμε <laughs> <laughs> που σταματάνε την επένδυση έλεο. Είναι, <laughs> Είναι καλά το θέμα. Βγαίνει και λε ότι έχουμε πρόβλημα τι θα κάνουμε του επενδυτέ και έχουμε πρόβλημα που θα μοιράσουμε τα πολλά λεφτά του φόρου. Ότι χωλάει το στρώμα μα πια. Έπρεπε να βγάλει θερμόμετρο, Χατζη Νικολάου. Δεν χωράνε, κάποιοι μου. Θερμομετρήσει εκείνη την ώρα. Δεν χωράνε άλλα λεφτά στο στρώμα. Ποιο στρώμα. Το, το δικό μα. Πού θα τα χαλά? Πού θα τα βολέψουν όλα αυτά τα λεφτά τη φοβούνται Είναι τι; είναι ανατομικό. Με τα χρήματα όχι. σκέρω. Τα παλιά χωράνε περισσότερα λεφτά να ξέρεις. Ναι, γιατί τα... είχαν στα λατήρια Ποιο να τώρα πας. αυτά τα τώρα, το 게τσέ. Δεν χωράνε τώρα αυτά. Μας έχει γεμίσει το 게τσέ τις κιλοντές τις βρώμικες, μέσα <laughs> στις κιλοκομενές. πού θα τα βάλω, τα βάλω μέσα, μέσα τα λεφτά Αυτό και τα ούρα στους καρπούς, Και κάτι πιφτέκια τα αυτά ήταν θέματα. αυτή ήταν η δημοσιογραφία. Τα τέτοια. Πού είναι Χαζωμάρες. η αποκαλυπτική δημοσιογραφία, Αντρέα. Τρογεί πόνια... και έβλεπε τη βίδα. Θε μια βίδα. Πού θα τη βρει πιο κοντά, Αυτή την ε, ξαραούπα, Το ούπα δεν ήταν μέσα όμω. Όχι, ήταν ξυλόπιτα. ήταν ξυλόπιτα. Δεν Εκεί δεν ξέρω. μάλιστα. Να πω... Τι θα βάλει, το η... κάδρο που. Ο αυτό Αντένα θα θα είχε εκείνο το τέτοιο. Αυτή είναι τηλεόραση. Ε, εκείνο το μότο είχε. <laughs> αυτή είναι τηλεόραση. Προφανώ αυτή ήταν τηλεόραση. Και ελπίζουμε να ξανάρθε ευμάρια με τα προβλήματα που εντοπίζει ο τσακαλό μα είναι δυνατόν μετά από αυτό το τσακα Ναι. κανονικά. Λέει ότι θα έχουμε πρόβλημα του οποίου δεν έχουν φύγει όλοι πάνε στην Βουλγαρία. Δεν έχουν να πληρώσουν φόρου έφκα και λέει ότι θα έρθουν επενδυτέ και δεν θα έχουμε και να του κάνουν και αυτό είναι πρόβλημα. Μήπω είναι σχέδιο καμένου να πάμε στη Βουλγαρία και μετά να αρθρούμε με τα άρματα να πάρουμε τη Βουλγαρία ελληνική. Για να πάρουμε. Τη Βουλγαρία Για να πάρουμε την Ελλάδα και καλά πήραμε την Ελλάδα. Κάτι ξέρω εγώ. Μπορώ να το έχω του έχω να πετύνω τα σύνορά μα. Ναι. Μετά το καζίνο ή πριν ήθελα η ιδέα. Δεν ξέρω αν κέρδισε το καζίνο κάτι τόσο ώστε να μπορούσουμε να... Κανείς λοιπόν να δεις τι απάνθρωποι είμαστε. Λένε όλοι γιατί έπαιξε ο καμένος ναι. στο καζίνο Ανέχασε... και κανείς δεν ρωτάει αν έχασε ή αν κέρδισε. Ναι. Δηλαδή πόσο τυχερός ήταν. Έχασε η ελληνική οικονομία. Τι, την ανθρώπινη διάσταση. Την ανθρώπινη διάσταση. Ρε, ανθρώπι, δεύτερο. η Αν ο καμένο έπαιζε στην ρολέτα. Το αποξενωθή. ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω ακτίνει, ακτίνει, όχι όχι να να ο καπιταλισμό. δηλαδή να, να φταίει. Έτσι, ο κομμουνισμός φταίει. Φταί. Η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά φταίει πάντα. Ποια ιδεολογική ηγεμονία της αριστερά. Ο καμένο είναι. Ο καμένο δεν θα, θα ψηφίσει και την αλλαγή φίλου τώρα. Δερίσουμε. Ο, <σοπό> είναι... <και> ο κατσίκη <σοπό> μόνο δεν θα ψηφίσει. Ο, <σοπό> είναι... ο κατσίκη <σοπό> εντάξει. Θα την ψηφίσει στο υπόλοιπο κόμμα. Οπότε προοδευτική. Λοιπόν, έπαιξε ο καμένο στη ρουλέτα τη χώρα, σου λέγω. Δεν παίζεται η χώρα. Αυτή η χώρα δεν παίζεται έτσι κι αλλιώ. Η χώρα δεν παίζεται. Και αν κέρδιζε, εγώ σου λέω. Και βγαίναμε από τα μνημόνια αύριο. Επειδή ο καμένο έπαιξε το ΑΕΠ. Αν είναι έτσι να ξαναπάει. Να ξαναπάει oh, η Λονδίνο. Όχι να μου ερώτημα. Αν έχασε το ερώτημα. Δεν χάνει ρε ο καμένο ποτέ. Πάμε καλά, δεν χάνει ο καμένο. Φίλε τον Αλέξη. Επίση, εσύ πα. Εγώ θα πάρω την πλευρά καμένο. Πας κάπου σε ένα στατιό. Εστιατό ρετρό. Και σου έρχεται τσουλητή δίπλα μια ρουλέτα. Ε, θα ρίξει μια ματιά. Ε, και βέβαια, θα σε βγάλει βέβαια, φωτογραφία ο άλλο yeah. ο δεξιό φοιτητή που κάθεται εκεί και περιμένει. Περιμένει. Καταλαβε. Ο θα πει. Ο Συγγνώμη κιόλα, συμβαίνει σε κάθεστε τώρα, σε μια ταβέρνα, πα και τρως, τσάκ, ο Τσακ, Πά στο μονοαστρέα κι βόλτα. Έρχεται το άλλο, σου, πετάει τον παπά μπροστά σου. Μα δεν μπορεί να παίζει τζόκο, επειδή παίζει τον παγέννημα. Αφού ήταν ακούσ... ο άλλο με το κουτί. Γυρίζει, μαύρο, όπω το λεγγρού γρουρουρου yeah. γρου, εκεί εδώ. 20-1 μάλακι, 32 κόκκινο. Ε, άσε μα. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Τέλο πάντων. Ένα θέμα άλλο. Πολύ και άλλο σημαντικό. Θέμα. Με αυτό ότι θα ψηλοκλήσουμε για αυτή την ενότητα είναι ότι αν πρέπει να διεκδικούν συνδικαλιστέ. Και πήγε ο Βασίτη Λεβέντη στον Ισέα, α πούμε λέμε. Συνδικαλιστές με την ευρία έννοια. Και πήγε ο Βασίλης Λεβέντης στην Ποασία στους αστυνομικούς και άκουνα να τι τους είπε. Και εγώ χαιρετίζω το συνένδριό σα και εύχομαι να ενδιαφέρει από τα προηγούμενα να έχει ουσία. Γιατί να ζητάτε μόνο οικονομικά αιτήματα τη στιγμή που ξέρετε ότι η χώρα έχει φτωχεύσει είναι και αδόκιμο. Αν δηλαδή στη σημερινή εποχή υπάρχουν συνδικαλιστές που ζητούν παροχές, κάθε παροχές, ακόμη και δικαιολογημένε κάθε παροχή είναι δικαιολογημένη. Γιατί και να παίρνεις 1.500 είναι καλύτερα να πάρεις 2.000. Και από τα 2.000 είναι καλύτερα τα 2.500. Και από τα 2.500 είναι καλύτερα τα 3.000. Πώς θα τα πάρεις όμως. Συνεπώς, η εκδήλωση, η απέτηση οικονομικών ετοιμάτων κάνει να χάνουμε το προσαμπτωσμό μας. Δεν είναι σοβαρό θέμα να διεκδικούν οι εργαζόμενοι στον καιρό της κρίσης Σοβαρό είναι Είναι ανώριμο. Δεν, δεν είναι δόκιμο όπως δεν λέει είναι δόκιμο, δεν ο, είναι δόκιμο. Ο, λεβέντης, ο Όχι όχι ο... δεν είναι δόκιμο Δόκιμο όμως είναι μου. οι τράπεζες να παίρνουν 40 δις και να τα χρεωνόμαστε όλοι μας Αυτό είναι δόκιμο Δεν θέτει κανεί θέμα, κανείς λεβέντη για αυτό Αν πάει είναι, ο αστυνομικό πάντως... ο εργαζόμενος, ο... ο... Στο νοσοκομείο, ο δάσκαλο διεκδικήσει κάτι παραπάνω από τα ψίχουλα που του έχουν μείνει, από αυτά που του έχουν κόψει. Αυτό είναι αδόκιμο. Δεν είναι ψυχρεμιστάση, αλλά είναι ψυχρεμιστάση το άλλο. Επίση δεν είναι και κοινωτική οδηγία ούτε συμφωνία. Επίση, επειδή η κρίση κρατάει χρόνια και θα κρατήσει, πέστε το, καταργούμε τη δημοκρατία. Ο συνδικαλισμό, η διεκδίκηση, το να σκέφτεται, το να συναθρίζεται κάποιο, κάντε μια ωραία χούντα που είναι, και από εκεί και πέρα να μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά. Για δεν το λένε καθαρά και βγαίνουν με την ευκαιρία του συνδικαλισμού, Καταργεί το συνδικαλισμός Δεν πρέπει να διεκδικείται η στανόρημη. Με τώρα, την ευκαιρία εσύ. το άλλο. Δεν, είχαμε... δεν ήταν έτσι, δεν κάνανε δρόμου. Εγενεάσανε κάποια, αλλά εντάξει, δεν είναι και αυτοχούντα που λέμε. <laughs> ε, επειδή δρόμου κάνανε και τότε και τώρα. Ναι. Καλά, προφανώ δεν είναι. Αλλά υποτίθεται είμαστε το 2017 που προχωράνε τα δικαιώματα, που προχωράνε οι διεκδικήσει. Και έτσι δημοκρατία στην ΕΕ. Έχει βαθύνει, Ευρώπη. Έχει βαθύνει πολύ βαθιά όμω κάπω Είναι μέρα απένθου η Ε, πέσ, πέσ, πέσ, πέσ, πέσ, ανε... Έφυγε ο Χιου Χεύνερ. Ο, ο ιδρυτή του, του, του Playboy. Και όπω γράφει και ένα φίλο, έφυγε πλήρη κουνελιών. Όντω. <laughs> Έφυγε, όντως, Αυτό είναι. Και γράφει ένα φίλο εδώ. Αποστόλει. Τώρα που πέθανε ο Χιούχι Εύνερ, μείναμε πια λίγοι ησαυροί. Μπάμγιδε. Μπάμγιδε. Μπάμγιδε. Ναι, εντάξει. Σε, σε αυτό τον τόπο. Ο Πάνο τα λέει αυτά που είναι τα κλειστά. Ο Άλλο λέει: ακόμαστε. Καλά έκανε και έπαιξε ο Καμένο. Αφού υπάρχει το τραγούδι, ο Καμένο τα παίρνει όλα. Ωραία. Σωστό. Όπω ξέρουμε, το τραγκελάκι. Διαφημίσει για να προλάβουμε και τα άλλα σε λίγο. Ναι. <Του> Έχει γενέθλια σήμερα. Του Βεπά. Έχει ναι. γενέθλια. Ναι, αυτή... Η Μπριζίτ την ακούμε. Το 34 γεννήθηκε. <Το> 83. Ναι. 83? Να τα εκατοστήσει. Να είναι καλά. Λοιπόν... και αυτή σε κάτι του Playboy κάποτε. το θα Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση. Όσοι βρεθήκατε στην ταράτσα του Φίβου. Και, και λόγω βροχή φύγατε. φύγατε και ακυρώθηκε η παράσταση στι αρχέ τη σχετικά. Έχουμε μια ανακοίνωση. Την ανακοίνωση του φίλου του Δελιβωριά. Που λέει: Ανακοινώνουμε πω η ταράτσα τη Τετάρτη, χθε δηλαδή, με το Διονύση Σαββόπλο και τον Χρήστο Λούλι, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μα έρχεται, ώρα 8 αντί για 9 που είναι συνήθω. ώρα 8 προφανώ επειδή είναι Κυριακή. Ε, δεν έχετε παρά να επιδείξετε το εισιτήριο τη χθεσινή βραδιά. Γιατί είχαν πληρώσει οι άνθρωποι. Οπότε να πούμε και το τηλέφωνο γρήγορα: 210-34-28-272, ό,τι χρειαστείτε για την ταράτσα του φύγου okay. την Κυριακή Σοκτώ. Okay. αυτά από εμάς, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σας. <χει>